Δεν κολυμπάω, πέφτω. Δηλαδή βουτώ, βουτάω στη θάλασσα, αφήνοντα το ένα πόδι επιδεικτικά έξω κατά την κίνηση. Κάνω μου εντάξει, ναι, πολύ καλό, ίσω το πιο καλό. Το καλύτερο μου, βγαίνω δίπλα σου, ενώ πριν ακουμπάω με τη μέση μου, τη πατούσα σου, έκπληξη. Γουά, είμαι καλό, λε, είσαι καλό, στρώμαξα, χαμογελάω. Σου λέω να πάμε πίσω, πάμε. Πάμε πίσω από τη βάρκα, εκεί πίσω. Στο, βραχά, στο βραχάκι, στο πιο βραχά. πέρα, μου λε να πα μόνο σου, ρε". Πολυμπάω, αναγκαστικά, φτάνω στη βάρκα, μπαίνω, τσουλάω, τσουλώω στο βραχάκι, ανεβαίνω στο βραχάκι, σπρώχνω τη βάρκα φυσώντας, φτάνει κοντά σου, λέω, σου δείχνω, σου λέω, σου δείχνω, σου λέω, σου δείχνω, σου λέω, σου δείχνω μπες, μπες, έλα, έλα. Δείχνεις να γοητεύεσαι από την προσπαθιά μου, όμως ξαφνικά γυρνάς το κεφάλι, κοιτάς προς την ακτή, κάνεις νόημα στον αντιβασιλέα της παραλίας, ο οποίος πίνει τσίπουρο παρέα με το παρέος του, εκείνος τα παρατάει όλα, φοράει το παρεό του, κάνει κάποιες κινήσεις που συνδυάζουν γόναδα και αγώνε και εξαφανίζει το όλο σκηνικό. Oh, oh, oh. Βρίσκομαι σε έναν βατήρα και όλοι μα σε ένα κολυμπητήριο.